ιστορίε Ιστορίες που ακούγονται Στο Elle Culture Είχα να χαιρετήσω το αγαπημένο μου κόσμο Ο κόσμος που με άκουσε τότε που ήμουν στην Ελλάδα Που υποφέραμε όλοι μας μαζί Έλα κουλτουρά, με λαμβάνεις Ήμουν ο Στέλιος Παρίς Και μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρία Ικάλλας Και γι' αυτό κάλεσα Τον Βασίλη Λούρα, Ο οποίος έκανε έρευνα Έκανε σπικάζ Έκανε και συνσκηνοθεσία Μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη. Για ένα φοβερό ντοκιμαντέρ, το Mary Mariana Μαριά, Maria Καλογεροπούλου. <laughs> Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της κάλα. <laughs> ε, στην αγγλική βερσιόν, εντωμεταξύ, έχετε το The Unsung. Greek Years of Callas, ναι. Πολύ ωραίο, mm -hmm. μ' άρεσε αυτό. <laughs> ε, πόσο καιρό σου πήρε να κάνεις αυτό το ντοκιμαντέρ, την έρευνα? Κοίτα, η έρευνα πήρε πάνω από δύο χρόνια και μάλιστα ήταν μια... Διαδικασία αφενός πολύ δημιουργική αλλά αφετέρου με πολύ μεγάλες απογοητεύσεις και πολλά μπροστά πίσω. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί που φτάναμε σε ένα σημείο, εκεί βρίσκαμε ένα τείχο γιατί κάποιος κληρονόμος που είχε κάτι δεν μπορούσε να βρεθεί, είχε πεθάνει και τα είχε αφήσει σε κάποιου άλλου που δεν τους βρίσκαμε. Ήταν πάντα ένα, μια, μια διαδικασία με τρία βήματα μπροστά και τέσσερα βήματα πίσω. Δεν τα είχε φροντίσει αυτά η, η ίδια η Κάλλας. Ρεσί, τι να φροντίσει Κάλλας, η Κάλλας. Η πέθανε καημένη 53 ετών ξαφνικά και απόδειξη του ότι δεν, δεν μπόρεσε να κάνει κανέναν διακανονισμό για την εστεροφημία τη, για το όνομά τη, για την κληρονομιά τη. Είναι το γεγονός ότι σήμερα ο καθένας μπορεί να κάνει μια ταινία που να λέει ότι η μάνα τη την εξέδιδε, να βγάλει μια βιογραφία που να μιλάει με άπερα ψέματα, είναι να ανοίξει ένα ρεστοράν στο μοναστηράκι που παίζει μπουζούκια. Υπάρχει αυτό που λέω. Α, ναι. <laughs> και πολλά άλλα που δεν έχει σημασία να Και ένα άγαλμα, α, να θυμάμαι έχει γίνει. Και άγαλμα και σύλλογο, και βραβεία και ακαδημία. Πάρα πολλά. Κάποια έχουν μια σοβαρότητα. Τα περισσότερα είναι μια στιγμή εκμετάλλευση του brand name Κάλλας. Δυστυχώ, η Κάλλας δεν πρόλαβε να, να κάνει τίποτα και να διασώσει ό,τι άφηνε πίσω τη. Δεν είχε... Παιδιά φυσικά για να την κληρονομήσουν, δεν υπάρχει ένα ίδρυμα, οπότε είναι εντελώς απροστάτευτη, όπως ήταν και στη ζωή της δυστυχώς. Οπότε τη διαχειρίζονται τώρα πια οι δισκογραφικές τη. Ναι, τα δικαιώματα τα έχει η Warner Classics ε, και ο καθένα σου λέω, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Απόδεξη όλα αυτά τα τέρατα που έγιναν με την επέτειο των 100 ετών από τη γέννησή της το 2023, που από μικρότερα μέχρι μεγαλύτερα είναι ένα ακόμα τραύμα στην ανοιχτή πληγή. Ένα, εδώ τώρα στέκομαι για το ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Mm -hmm. ε, εγώ αυτό που εντόπισα στον ντοκιμαντέρ σου, γιατί είχα την τύχη να το δώσω στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ πέρσι mm -hmm. ε, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ mm -hmm. ήταν ότι δεν κυτρίνησε καθόλου. Δηλαδή η αντιμετώπιση σου ήτανε ναι, ξέρουμε όλοι για τα, αυτά τα χρόνια τα, στην Ελλάδα που μπορεί και να την εξέδιδε η μάνα τη. Δεν την εξέδιδε, αυτό είναι ανοησία. Και το λέει η ταινία με την Τζολή, αλλά πραγματικά δεν είναι να το αναπαράγουμε γιατί είναι πολύ άσχημα. Να Α πούμε, εγώ δεν θα ήθελα καθόλου να αναφέρω την ταινία Μαρία με την Τζολή. Ναι, για μένα. Αλλά, δεν. Δυστυχώς, αναπόφευκτα δεν δε, δε μπορεί να μην το κάνει γιατί τόσε χιλιάδε άνθρωποι την είδαν. Και δυστυχώ με τον τρόπο που παρουσιάστηκε ω Biopic, που εκ των υστέρων ότι έχει μέσα και στοιχεία μεθοπλασία. Φαίνεται ότι παρουσιάζει γεγονότα που δεν παρουσιάζει γεγονότα και ω ένα προϊόν απόλυτα μαζική κουλτούρα που το έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Τώρα όλοι και οι επόμενε γενιέ θα λένε ότι ένα Γερμανό μπήκε στο σπίτι τη κάλα, του είπε αυτή να χδυθώ και τη είπε αυτό καλύτερα τραγούδα. Δηλαδή, ακόμα και η σκηνή αυτή είναι μια τραγωδία, δεν είναι μόνο το ίδιο το ψέμα. Άρα, εσύ που εντρίφυσε λίγο παραπάνω, υποθέτω ότι όταν είδε στη Μαρία την ταινία. Σε αντιπαράθεση με αυτό που καθίσει και δημιούργησε, είδε σαν Ρε ή Ρεπτοκύριακοι. Δεν, δεν είναι σε αντιπαράθεση. Ο καθένα κάνει αυτό. Εμεί, καταρχήν, κάναμε ένα ντοκιμαντέρ που είναι στο πλαίσιο ενό οργανισμού τη εθνική λυρική κοινή. Οπότε δεν μα ενδιαφέρει ούτε να μιλήσουμε για τον Ονάσι, ούτε να μιλήσουμε για τα διάσημα χρόνια τη που τα ξέρουμε απ' έξω και ανακατωτά. Αλλά κρίνω ότι έπρεπε να μιλήσουμε για αυτή την περίοδο που συνδέεται με τη λυρική. Εντελώ βιωματικά και στο DNA τη Λυρική, γιατί λίγου μήνε μετά την ίδρυση του οργανισμού, ο Κωστή Μπαστιά, ο ιδρυτικό διευθυντή τη Λυρική, την προσέλαβε και τη έδωσε το πρώτο τη συμβόλαιο το 1940. Οπότε εμεί είχαμε πολύ σαφή δρόμο για να κινηθούμε, που φυσικά η έρευνα μα κατήφθυνε και σε άλλα κομμάτια, αλλά ο δρόμο μα ήταν καθαρό. Τώρα, το τι κάνει η ταινία δεν μπορώ να το βάλω σε αντιπαράθεση με αυτό που κάναμε εμεί. Εγώ την ταινία την κρίνω ω ένα άνθρωπο που αγαπάει την κάλα. Και που βλέπει όλα αυτά τα χρόνια να συνεχίζει, να κακοποιείται από διάφορες φήμες που είναι εντελώς ανυπόστατες και πάρα πολύ άσχημες, πολύ δυσάρεστες. Και συνδέεται με αυτό που σου έλεγα πριν, ότι ακριβώς επειδή δεν έχει κανένα να την προστατεύσει, καθ... οποιοδήποτε μπορεί να βγει και να πει, α, εγώ θα γράψω ένα βιβλίο για την κάλε γιατί ξέρω ότι έγινε αυτό τότε. Λέμε σε κάποια σημεία στο δοκιμαντέρ, και νομίζω αυτή είναι η γραμμή κάπως που τα ενώνει, ότι η Κάλλας έζησε μεταξύ θριάμβου και τραγωδίας. Δηλαδή, αυτό που κατάφερε στη λυρική τέχνη, δεν υπάρχει ποτέ κανείς να το φτάσει, αυτή η κορυφή που έφτασε η Κάλλας, αλλά την ίδια στιγμή δίπλα συνέβαινε πάντα μια τραγωδία στη ζωή της. Από τα πρώτα αυτά χρόνια που εξετάζει το που ήταν... Τρομακτικά, όχι μόνο λόγω του πολέμου και λόγω τη οικογένεια τη και λόγω τη κακοποίηση που υπέστη από το κοινωνικό τη περιβάλλον και λόγω τη εχθρότητα στο επαγγελματικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά την ίδια στιγμή εκείνη σαν να είχε μέσα τη κάτι που δεν ήταν σαν μια πίξίδα που δεν την άφηνε να χαθεί σε αυτά που συνέβαιναν, στον πόλεμο, στην πίνα, στη μάνα τη, στου που μιλούσαν άσχημα για αυτήν. Είχε αυτή την πισίδα. Και μελετούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ και κατάφερε να κάνει τον εαυτό τη αυτό που θέλει, αλλά δηλαδή να τον αλλάξει και να τον κάνει αυτό που θέλει. Ήταν πολύ τυχερή την ίδια στιγμή γιατί βρήκε την Τεϊντάλκο, την πρώτη τη δασκάλα, που είναι ο πρώτο βασικό άνθρωπο στον οποίο οφείλεται η κάλα Γιατί εδώ πολλοί υποτιμούν γενικά την, την περίοδο τη στην Ελλάδα. Πολλοί λένε, α πούμε, ότι έξω βγήκε και έγινε. Κοίτα, ε. αυτό είναι η πιο, η πιο ωραία απάντηση. Συγγνώμη, σε διακόπτω, δίνεται από την ίδια την Κάλλα στι συνεντεύξει τη. Που τη λένε η πρώτη σα καριέρα ήταν στην Ιταλία, και λέει: Όχι, η πρώτη μου καριέρα δεν είναι στην Ιταλία, η πρώτη μου καριέρα είναι στην Αθήνα. Στην Ιταλία είναι η δεύτερη καριέρα. Όντω, από την Ιταλία το 1947, από τη Βερόνα, ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προηγήθηκε κάτι άλλο. Αν δεν είχε προηγηθεί αυτό που έγινε στην Αθήνα εκείνα τα 8 χρόνια, δεν θα ήταν τόσο έτοιμη η Κάλα να αντιμετωπίσει αυτό που αντιμετώπισε τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτή η οντισιόν που έδωσε στη Μετρόπολιτα το 45, δύο μήνε αφού φτάνει στη Νέα Υόρκη. Για να βρει και τον Μπαμπά, να ναι. φτιάξει και τη ζωή τη. Ακριβώ. <laughs> και εκεί πάει, δίνει δύο οντισιόν και τη λέει ο διευθυντή τη Μετρόπολιτα: Είσαι πολύ καλή σε θέλουμε, αλλά θα υπογράψει ένα συμβόλαιο τριετέ, που στα δύο πρώτα χρόνια θα κάνει μικρά ρολάκια και στον τρίτο χρόνο θα κάνει μια πρεμιέρα σε μεγάλο ρόλο. Και το είπε αυτή όχι, εγώ είμαι μεγαλύτερη καλλιτέχνη και θα έρθει να με παρακαλάτε. Και το έκανε και φυσικά συνέβη. Έχει πει και άλλα τέτοια. Έχει πει πει και άλλα τέτοια. τέτοια <laughs> αλλά θέλω να πω ότι αυτό. Τι Την αυτοπεποίθηση την κέρδισε στην Αθήνα. Δεν ήταν μόνο θέμα χαρακτήρα ότι είχε αυτό το χαρακτήρα και μπορούσε να προχωρήσει. Πώ κερδίζει τώρα αυτοπεποίθηση μέσα σε κατοχικά ναι. χρόνια, ούσα ασχημόπαπα στην Πούμε, ναι. παιδί μου, γιατί την. Ναι, Άλλα, ναι. λέγανε. Και με όλο αυτό, πως τα κατάφερε πάντως ε, ναι, είναι, είναι ένα θαύμα. Εγώ, ρε παιδί, πάντα λέω ότι, είναι, ότι πραγματικά είναι ένα θαύμα τη θέληση αυτή η γυναίκα. Ε, ήταν όλα εναντίον τη, και όμω αυτή κατάφερε όλα να τα αφήσει πίσω τη και να προχωρήσει εκεί που ήθελε. Ψηλή, παχιά, μελαχρινή, με θαυμάσια με μάτια. Τα μάτια είναι όλα απ' έξω και ανακατωτά. Δεν είναι τα γωνίες, ορχήστρα ολόκληρη. Στο τοκιμαντέρ αυτό θα ακούτε αυτή τη φωνή που ακούτε τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια να ξέρετε. <laughs> Πάντως να πούμε ότι υπάρχουν δύο ακόμα βερσιών, Ευτυχώ, Η μία γαλλική version που έχει ένα καταπληκτικό γάλο εκφωνητή. Και μία εγγλική version που την κάναμε πολύ πρόσφατα γιατί το έχει πάρει μια εταιρεία διανομής Βρετανική, το ντοκιμαντέρ και έκανε την εξαιρετική εκφώνηση ο Θάνος Λέκας, ο ηθόποιος, στα αγγλικά In English In English. Okay. Ναι. Και εσύ θα μπορούσες Δεν νομίζω, όχι, θα ήταν αστείο ε, επίσης, τώρα έχεις, έχεις εντοπίσει το ότι εντάξει είναι η χρονιά το, το, το, ουσιαστικά το 1923 στις 2 Δεκεμβρίου γεννιέται ένα κορίτσι στο Μανχάταν, το οποίο, ένα μωρό το οποίο το βαφτίζουν εντωμεταξύ αυτό το όνομα, αυτό το... Άννα, Μαρία, Σοφία... Κεκίλια. Και Κίλια και Καλογεροπούλου. <laughs> το Κεκίλια εγώ κάει. Είναι το Σεσίλια. Α, <laughs> α, α δηλαδή <laughs> καταδικασμένη να μπλεξει και με τους Ιταλούς. Καλά, απολύτως καταδικασμένοι. Ε, με την καλή ε, Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι, είναι το παιδί δύο μεταναστών που έχουν φύγει... Λίγα χρόνια νωρίτερα, από, τον, από τη Μεσσηνία που ζούσε ο μπαμπάς με τη μαμά της, είχαν μετακομίσει εκεί και ζούσαν, μετακόμισα στην Αμερική για να βρουν μια καλύτερη τύχη. Ο μπαμπάς ήταν φαρμακοποιός και έλπιζε ότι εκεί θα μπορέσει να βρει μια καλή δουλειά. The American ένα, Dream. Η μαμά της με το που πήγε στην Αμερική φρίκαρε, γιατί προερχόταν από μια καλή οικογένεια της εποχής και στην Αμερική κάπως θεώρησε ότι είναι μετανάστρια. Οπότε δεν τη άρεσε καθόλου η ζωή και γι' αυτό και πολύ σύντομα αφού διαλύθηκε και η σχέση, τη πήρε πίσω και γυρίσαν. Η σχέση, ο γάμο. Ο γάμο. Ο... Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι, μου, <laughs> βέβαια, βέβαια. μου τη βγάλουν την κάλα και <laughs> <laughs> εξόγαμο. Μακριά από μένα. <laughs> θα μπορούσε να έχει υποθεί και αυτό. Γι' αυτό ήλθα. Μπήκα στο τρυπάκι του τι θα μπορούμε να πούμε για αυτή ναι. τη γυναίκα. Όχι, όχι, μην πει. Δεν είναι ωραίο. Ε, οπότε εκεί είναι στην πραγματικότητα η αρχή του θαύματο. Τώρα. Είναι ένα από αυτά ταύματα που συμβαίνουν, νομίζω, κάθε 100-200 χρόνια. Γιατί αυτό που λέει και ο Άρη, που το έλεγε πολύ πρόσφατα ο ο Κόντρα που ήταν επιστημονικό μα σύμβουλο και μα βοήθησε πολύ στο ντοκιμαντέρ, είναι ότι είναι κάπω άδικο να συγκρίνουμε την Κάλλα με τι άλλε μεγάλε τραγουδίστρε τη εποχή του. Είναι άδικο για αυτέ. Γιατί η Κάλλα δεν είναι τραγουδίστρια, είναι φαινόμενο. Είναι πολύ πάνω από μια τραγουδίστρια που απλώ τραγουδούσε καλά που ερμηνεύε τους ρόλους πάνω στη κοινήκα, αλλά είναι πολύ περισσότερο, είναι ένα φαινόμενο. Οπότε, για αυτό το φαινόμενο, εκεί ξεκίνησε, τυχαία προφανώς, σε μια τυχαία οικογένεια, όπως όλοι μας ερχόμαστε τυχαία, αλλά άρχισε να δημιουργείται στην Αθήνα. Και άρχισε, νομίζω, το πρώτο σημαντικό πρόσωπο που συνάντησε στην Αθήνα είναι αναμφισβήτητα η Ελβίρα φοβερή Ισπανίδα, κολορατούρα σοπ Πώ είχε... βρέθηκε αυτή Ας στην πω, Ελλάδα, είχε... αυτό... αυτό με έχει κάψει. Δηλαδή, γιατί να έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα και εκείνη Για την λοιπόν. εποχή. <laughs> ναι. <laughs> Για έναν έρωτα. Αλήθεια. Κατά τα νικά μου, με Αυτή είναι η λυκρική. Ερωτεύτη. Άλλη δηλαδή. Ερωτεύτηκε κάποιον Έλληνα και μετά κάποιον άλλον. Εντυπωσιακό Κάτσε... ήταν πολύ παιχνιδιά. Η Λυβία. λυρική γιατί έχει τόσο δράμα. Η λυρική τέχνη. Τα έργα τη όπερα αυτό είναι. Μελλονράματα. Το ζουν, δεν δηλαδή το κάνουν με πράξη. Ζουν, ε. Και η Κάλλας είναι και η απόλυτη ηρωίδα τη όπερα. Δηλαδή, ειδικά το δραματικό της τέλος, μόνο με μια ηρωίδα όπερας μπορεί να συγκριθεί. Στα 53 και με αυτόν τον τόσο άσχημο τρόπο. Για μένα κατάλαβε η Κάλλας δεν, δεν πέθανε ποτέ. Ε, νο... Νοητά. Ναι. Και ήρθε αυτό το 23, το έτος, Πομποκα... από τα 100 χρόνια, όλα. που <στη> όλο. μου το κάνατε όλο <σ loncdar> <στη> φίλο και φτερό. Και εσύ, με τη λυρική και τη ΔΕΗ που κάνατε το αυτό. Τώρα που λες για hey. τη ΔΕΗ, αν δεν υπήρχε η... η βοήθεια της ΔΕΗ και φυσικά του Ιδρύματο Σταύρος Νοιάρχος, δεν θα είχε γίνει ποτέ το Ειδικά με τη ΔΕΗ έχουμε και μια καταπληκτική ιστορία, γιατί κάποια στιγμή είχαμε πάρα πολύ κολλήσει με τα δικαιώματα. <σχ> με το κόστος για τα δικαιώματα, ειδικά αυτά που αγοράσαμε από το, από το BBC και αυτά που αγοράσαμε από τα γαλλικά οπτικοακουστικά αρχεία. Ασύλληπτα τα νούμερα. Πόσο πάει το δευτερόλεπτο, Δεν, είναι, προ... δεν θέλω να πω, είναι κάτι τρομακτικό. Οπότε ήμασταν στο μοντάζ και, έπρεπε, και πηγαίναμε δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο και δεν μα έβγαινε γιατί ήθελα να κρατήσουμε και κάποιε ακόμα ατάκες. Και είχαμε βγει τελείω εκτό μπάτζετ. Είχαμε πει ότι αυτά είναι τα χρήματα. Ε, και είπαμε να κάνουμε μια ερώτηση στη ΔΕΗ, μήπω μπορέσει να μα δώσει λίγα χρήματα παραπάνω. Και είπαν κατευθείαν, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ε, είμαστε ευγνώμονε και όντω αν δεν υπήρχε η δεν θα είχε γίνει. Αλλά αν δεν υπήρχε εσύ, δεν θα είχε γίνει εξ αρχή αυτή η ωραία δουλειά. Ρε, παιδί μου, εντάξει, υποθέτω. Οι άνθρωποι ότι... που δουλεύουν γιατί τη δουλειά προφανώ έχουν ένα κομμάτι τη ευθύνη. Αλλά χωρί λεφτά, ένα τέτοιο πράγμα δεν γίνεται. Έχω αυτή την και τάση χωρίς... να πιστεύω ότι <laughs> μπορούν να γίνουν πράγματα και χωρί λεφτά, κατάλαβε. Και χωρί λεφτά, ειδικά σε ό,τι αφορά την Κάλλα, δεν γίνεται, γιατί φυσικά είναι ένα τεράστιο brand name διαχρονικό που πουλάει ακόμα περισσότερο σήμερα από τη πουλούσε τότε. Και γι' αυτό όλοι όσοι κατέχουν δικαιώματα τα χρησιμοποιούν δικαίω Κοίταξε, κανείς ε, καλλιτέχνης της όπερας μέχρι σήμερα, ακόμα και οι πιο εμπορικοί, δεν καταφέρουν να φτάσουν τα νούμερα που έχει κάνει η Κάλα στη δισκογραφία. Είναι αυτονόητο αυτό. Τη πότε άρχισαν να τη λένε? Τη δεν ξέρω, θα συγελάσω, αλλά σοπράνο ασολούτα, δηλαδή απόλυτη σοπράνο, ξεκινήσα να την λένε το 49, που υπάρχει μια από τι ωραιότερες ιστορίε που συνδέεται με την Κάλλας και που... Με έναν τρόπο σχετίστηκε και με την Αθήνα και θα σα πω γιατί. Είναι στη Βενετία και τραγουδάει Βάγκνερ. Και με, είναι με τον Τούλιο Σεραφίν, το μαέστρο, που είναι ο δεύτερο σημαντικό άνθρωπο μετά την Ντεϊντάλγο, που την ανέλαβε με το που πήγε στην Ιταλία και αυτό πια την έκανε αυτό που την έκανε. Λοιπόν, τραγουδάει Βάγκνερ, και έχουν στο θέατρο στο Φενίτσι τη Βενετία σε μία εβδομάδα πρεμιέρα του Πουριτανού. Η τραγουδίστρια, λοιπόν, που τραγουδάει την Ελβύρα από του Πουριτανού, αρρωσταίνει. Και τη λέει ο μαέστρος, τη φωνάζει, Μαρία κατέβα κάτω <laughs> από το δωμάτιο, Κατεβε... λέει η μαέστρο, υπάρχει, το λέει και η συνέντευξη, μπορώ να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου. Της λέει, όχι, κατέβα τώρα, πρέπει να τα πούμε. <laughs> <laughs> και τη λέει, σε μια εβδομάδα θα τραγουδήσεις Ελβίρα. <laughs> Μιλάμε ότι η, η, η, ο κόσμος του Βάγνερ με του Μπελίνι είναι σαν να λέμε, τι να πω, η Αμερική και η Ασία, δύο τελείως διαφορετικοί πλανήτες, που είναι πολύ δύσκολο να στραγ να του έχει ταυτόχρονα στο ρεπερτόριό του και πόσο μάλλον να του τραγουδίσει την ίδια εβδομάδα, χωρί να τον γνωρίζει τον ένα από του δύο ρόλου. Και έχοντα την εβδομάδα τη προετοιμασίας να τραγουδάει κάθε, σχεδόν κάθε βράδυ Βάγκνερ, κάθε δύο βράδια τέλο πάντων. Του λέει Κάλλα, μα δεν ξέρω τον ρόλο, λέει, δεν πειράζει. Εγώ σε άκουσα χθε το βράδυ που στο πιάνο είπε στην Άρια και θα, σακου... θα φέρω τώρα τον διευθυντή του θεάτρου, μάλλον ήταν και ο του θεάτρου να ακούσει, την έβαλα να τραγουδίσει την Άρια, Τσέι, είπα ωραία τελέ είπε αυτή, αν το λέτε, εσείς εγώ δεν ξέρω τι να πω, θα τα προσπαθήσω. Δεν έχει σημασία, το έκανε. Ναι. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο άλλος στην Ιταλία. Εκεί στην πραγματικότητα ξεκίνησαν όλοι να μιλάνε για την Κάλλες και εκεί τη έδωσαν το, το όνομα Σοπράνο σολούτα γιατί ακριβώς κατάφερε να κάνει αυτό και αυτό το συνδέω με τα ελληνικά χρόνια συγγνώμη που μιλάω πολύ ε, γιατί η Ντε Ιντάλγο τη έβαζε να τραγουδήσει στο 2 ένα τόσο διαφορετικό ρεπερτόριο και τόσο αντίθετο το ένα με το άλλο, που είχε αυτή την εμπειρία ήδη μέσα τη και μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Πέρυσι, κατά τη διάρκεια του έτου του, του Κάλλα, εκτό από το ντοκιμαντέρ, κάναμε ένα άλλο ε, βίντεο ε, που είναι στη GNO TV στην πλατφόρμα τη Λυρική, που λέγεται Το ελληνικό ρεπερτόριο τη Κάλλα. Εκεί λοιπόν πήρε ο Χρυστοφέλη 8. Σοπράνο, Μέτζο Σοπράνο κτλ. κτλ κολορατούρα, και αυτά Οι οποίε οκτώ διαφορετικέ κατηγορίε φωνή τραγούδισαν όλα αυτά που έλεγε η Κάλλα στα χρόνια του Οδύου. Δηλαδή σήμερα δεν υπάρχει μία τραγουδίστρια να τραγουδίσει αυτά που τραγουδούσε η Κάλλα. Αχριαστήκαμε. <laughs> ναι, ακριβώ γιατί τραγουδούσε και το ρεπερτόριο τη Μέτζο και τη Δραματική Σοπράνο και τη Κολορατούρα και τη Σάλτο. Τα πάντα. Όπω και στο Ρεστάλ που κάναμε στο Ηρόδιο το Σεπτέμβριο του 23 στο πλαίσιο των 100 ετών. Παρουσιάσαμε το ρεπερτόριο που είχε τραγουδήσει η Κάλα σε αυτό το χώρο, στο ερώδιο. Δηλαδή, τον Πρωτομάστορο, το Φιντέλιο και όσα είπε στο Ρεστάλλ του 1957. Φέραμε τέσσερι διαφορετικέ τραγουδίστριε για να το κάνουν. Δεν μπορεί να το κάνει μία τραγουδίστρια αυτό το ρεπερτόριο. Ακόμα μέχρι σήμερα, ε. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι φαινόμενο η Κάλα σε όλα τα επίπεδα. Και να σου πω κάτι. Ωραία. Σε αυτό το φαινόμενο, επειδή μελετήσαμε και την ταινία την άλλη που πραγματεύεται την τελευταία τη βδομάδα. Ειλικρινά έχουμε εικόνα ότι. Έχασε τη φωνή της, στο τέλος, λένε. Mm. Αλλά αν ένα φαινόμενο χάνει τη φωνή του, υποθέτω το ότι ακόμα και με χαμένη φωνή παραμένει... Τι θα, τι θα πει «έχασε τη φωνή της»? Ναι, προφανώς, από κάποια ηλικία και πάνω, και έχοντας κάνει μια τέτοια καριέρα που σχεδόν καθημερινά έκανε παραστάσεις, είχε πρόβαση και τέτοια, η φωνή επιβαρύνθηκε και Αλλά τώρα είναι και αυτό ένα κομμάτι... Εντάξει, έχει μία δόση αλήθεια, έχασε τη φωνή τη και έχει και μία δόση υπερβολή γιατί είχε και μία πολύ αυστηρή αντιμετώπιση από του κριτικού τα επόμενα χρόνια. Ε, περιμένεις περιμένει ότι... από ένα ναι, Ακριβώ γι' αυτό, έχει εξε... δοκιμέ. Είναι, είναι αυτό που λέει και ο Άρης, Τον αναφέρω γιατί είναι πολύ ωραία αυτή η ατάξη. Είναι σαν να βλέπει τη mail strip στο στεμάκι να λες, έχει κάνει μία ρητίδα. Εντάξει, έχασε μία νότα και σου Θέλω να όμω η κάλα. Δηλαδή, ο τρόπο που θα προφέρει τι λέξει, η δραματική ένταση, η. η ο, ο, οτιδήποτε είναι. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Φυσικά η φωνή με τα χρόνια δεν είναι το ίδιο όπω. Το, το έλεγε και η ίδια. Δεν, δεν μπορεί να είναι 20 χρόνια πριν αυτό που ήταν η φωνή μου. Επειδή ανέφερε και τη Meryl Streep, όταν πρώτο άκουσα ότι θα γίνει ταινία για τη Μαρία, δεν σου κρύβω ότι. ήλπίζω <laughs> ότι θα παίξει Meryl Streep. <laughs> Αλήθεια σου μιλάω, δηλαδή. Σίγουρα θα ήταν πιο καλή από την τζολή. Είναι βέβαιος <laughs> Απ' την άλλη ειρήνη απορώ, okay, δεν έχουμε, έχουμε φωνέ σαν την κάλα σου. Ωραία. Έχουμε όμω. Γυναίκε στον πλανήτη που θα μπορούσαν να τη μοιάζουν πιο πολύ, παρουσιαστικά για να γίνει ένα κάστυνγκ με μία. Και γυναίκε που τη μοιάζουν και που θα προσπαθούσαν και πολύ περισσότερο να έρθουν κοντά σε αυτό που ήταν η Κάλλα. Γιατί νομίζω η Τζολή, αυτή προφανώ ήταν η απόφαση και τη ίδια και του κοινοθέτη. Δεν προσπάθησε καν να έρθει λίγο κοντά στην Κάλλα. Ήταν ο εαυτό τη. Εγώ απλώ λέω ότι επειδή μπήκα σε αυτό το κομμάτι πολύ και τη συμπόναισα πάρα πολύ και για αυτά που έζησε τότε. Και για, αυτά που, και για τον τρόπο που ακόμα και σήμερα υπάρχει ένα κομμάτι του star system και τη κοινωνία που την εκμεταλλεύεται ε, μου φαίνεται πολύ στενάχωρο να, να μην υπάρχει έστω ένα ελάχιστο κομμάτι σεβασμού όταν, όταν καταπιάνεσαι σε μια τέτοια προσωπικότητα. Εσένα το δικό σου πώς κλείνει? Εμάς κλείνει ε, καταρχήν δεν είναι δικό μου, είναι πολλών ανθρώπων ε, ναι, να το δικό και αυτό το δικό σας και πώς, κυρίως είναι, το κάναμε μαζί με τον Μιχάλη Ασθενήδη σε όλα τα στάδια και πολλοί άνθρωποι ήταν εκεί για να βοηθήσουν, πολύ ουσιαστικά και καθόλου θέλω να πω συνοδευτικοί ε, οπότε είναι μια ομαδική προσπάθεια ε, κλείνει γιατί καταφέραμε να βρούμε είχαμε την τεράστια τύχη να βρούμε την τελευταία ηχογράφηση που έκανε Τη τελευταία, Σωζόμενη, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλη. Ηχογράφηση που έκανε τον Αύγουστο του 1977 στο σπίτι της με την πιανίστα Βάσο Δεβετζή, προβάροντας μία άρεια από τη δύναμη του πεπρωμένου. Και είναι σημαντική, νομίζω, αυτή η... Α, είναι αυτό το έβριμα σημαντικό, για δύο λόγους Γιατί. Αφενός κάπως διαψεύδει αυτό το μύθο ότι η πέθαναν πέθανε με κατεβασμένες κουρτίνες μεραγισμένη την καρδιά από τον Ωνάση, δεν έβγαινε έξω, ήταν σε κατάθλιψη κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Ο Ο η κάλλας ή... μέχρι τελευταία Βούλευε μέρα μέχρι... έκανε πρόβες, δούλευε και έκανε αυτό που έκανε την αρχή της ζωής της, ζωής της βασικά. Καθημερινά δούλευε πάνω στη μουσική και το τραγούδι. Και το άλλο, νομίζω, πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ η φωνή της είναι πολύ, όντως πολύ καλύτερη από όταν το 73-74 και κάπως θα δίνει ελπίδες ή θα έδινε ελπίδες αν είχε ζήσει παραπάνω, να επιστρέψει κάνοντας κάποιες ηχογραφήσεις ε, ενός άλλου ρεπερτορίου. Είναι γνωστή μια συζήτηση που είχε κάνει με μια γαλίδα πιανίστα τη Ζανίν Ράις και τη είχε πει ότι Εκείνο το φθινόπωρο σκόπευε να ηχογραφήσει το βέρθερο του Μαστέ για να κάνει το ρόλο της Σαρλότ. Ε, που όντως οι μουσικολόγοι λένε ότι έτσι όπως ήταν η φωνή της σε αυτό το τελευταίο δοκουμέντο θα ήταν πολύ εύκολο να την κάνει η Σαρλότ. Φυσικά δεν την έκανε, ξέρουμε πολύ καλά γιατί. Γιατί δυστυχώ δεν πρόλαβε. Η Μαρία Κάλλας συνδέεται αναπόσπαστα με την ιστορία της εθνικής λυρικής σκηνής. Ένα από τα άλλα σπάνια δοκουμέντα οπτικά που παραθέτεται στο ντοκιμαντέρ σας Έτσι, ε, και δεν είναι πληθυντικός είναι για, το, για τον κόσμο που δούλεψε γι' αυτό, είναι μια σκην... Μεγαλωμένο κάθε καλοκαίρι εγώ στην Ιθάκη, mm -hmm. από τους Λευκαδίτες άκουγα μια ιστορία που κάποτε η Κάλλας τους τραγούδησε σε ένα φεστιβάλ Α, folk δεν το πίστευα Δηλαδή, Όντω το συζητάνε. Ναι, το, το, το λένε. Οι ηθιακοί και οι κεφαλαιοί λένε ότι ο, ο Νάση του έκανε τη λευκάδα λευκάδα. Mm -hmm. Δηλαδή, okay. αποχετευτικά συστήματα, ότι βοήθησε πολύ. Οπότε ήξερα ότι ο, είχε γίνει κάτι τέτοιο. Η, η, η, η Κάλλα μια βραδιά είχε τραγουδήσει. Και αυτό τώρα το, το παραμύθι που άκουγα στα αυτιά μου, που έλεγα εντάξει τώρα τι, το βλέπω έω και έγχρωμα. Έλαρε, αποκάλυψη κανονικά. Για μένα ήταν εκείνη την ώρα στο κινηματογράφο που το είδα, έπαθα, γιατί το είδα με χρώμα. Δεν περίμενα ότι θα το δω έγχρωμο. Και είδα και. Είναι... Εντάξει, είναι αυτό το ΧΑΙΟ 8, ξέρει το. Δεν είναι ακριβώ χρώμα. Το HD. Νομίζω είχε... επειδή σε αυτό είχε παίξει μερικά δευτερόλεπτα πριν από εμά, α... ακριβώ από... από τη Λευκάδα, ο Τον Βολφ στην ταινία του Μαρία Μπάι που είχε βγάλει το 2017, εκεί το είχε επιχρωματίσει. Οπότε μπορεί κάπου να το έχει ξαναπετύχει σε κανένα YouTube Παίζει. Και να θυμάσαι από γιατί εκεί. Γιατί το μετά το ξανά ψάξαξα. Δηλαδή μετα... Μετά να το ντοκιμαντέρ ναι. σου γενικά. Yeah. Γενικά την Κάλλα τη θεωρούσα και εγώ δεδομένη. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ να μάθω με το γιατί πότε πέθανε, πόσο χρονών πέθανε. Θεωρούσα δεδομένο ότι πέθανε μεγάλη ηλικία, αλλά δυστυχισμένη. <χι> Είμαι <χι> αβέβαιο για το δυστυχισμένο. Ε, λόγω του. Με, με αφορμή. <χι> το, Ωραία. Το, το πιο ωραίο. Τον το έκανα έρευνα. Δηλαδή, μπήκα στη λογική, όχι για να αναιρέσω τα δεδομένα, γιατί από τη λυρική έρχεται αυτό. Από έρευνα που έκανες... Όχι για να ναιρέσεις, αυτό που λες, για να μάθεις ακόμα περισσότερα ή για να θυμηθείς πράγματα και τέτοια. Με τράβηξε και πολύ. Και να ακούσεις, αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω, γιατί πολλές φορές ξέρουμε την κάλα σαν περσόνα, αλλά λίγοι... Έτσι, εστιάζουν στο να κάτσουν να ακούσουν ηχογράφησή τη ή έστω και στο YouTube, γιατί πια σήμερα ο κόσμο διαφέρει περισσότερο. Συντριπτικά, έχω κάνει δύο. Δεν έχει σημασία. Ε, έχω... Πια είναι τα πάντα online. Οπότε είναι πολύ εύκολο από άψη μέσων e να το δει και νομίζω ότι είναι και μια ωραία διαδικασία. Δηλαδή, αν κάτι καλό αφήνει πίσω όλη αυτή η φασαρία που έκαναν τα 100 χρόνια τη Κάλα με τα καλά και τα λιγότερο καλά που έγιναν, νομίζω είναι αυτό, ότι. Είναι τόσο μέσα στη συζήτηση το όνομα Κάλλα που μπορεί λίγο πρέπει να σου σκάσει κάτι μπροστά, αν το ακούει και ο αλγόριθμο. Ναι, και... Αλλά... <laughs> και να μην φύγει από εκεί, να κάτσει να το ακούσει. Νομίζω αυτό είναι σημαντικό. Εγώ ήμουν, φαντάζομαι, μικρό. Νομίζω ότι η, η, η εταιρεία με τα λάτια τη άνοιγε. <laughs> Δη... <laughs> Θέλω να σου <σποντήσω> από μικρό, <laughs> το όνομα Κάλλα ήταν κάτι το οποίο ήταν. Ναι, γιατί φαντάζομαι για μας. αν είμαστε, Επειδή καταλαβαίνω ότι είμαστε και κοντά ηλικιακά, επειδή όταν γεννηθήκαμε αυτή πέθαινε. Ε, μάλλον ήταν κοντίνο, όντω, τη συζήτηση και τότε ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, και γενικά δεν έσβησε ποτέ. Δηλαδή, εγώ έσβησα και Δηλαδή, που αρχίσα να ασχολιούνται. <ε, ναι, και εσεί. Και η ΕΡ. Φυσικά. Και μου λείπει περισσότερο. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι η Κάλλα είναι το μόνο πρόσωπο που έχουμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχουμε κι άλλα φυσικά πρόσωπα. Ε, εγώ αυτό λέω και για το ντοκιμαντέρ. Ότι σε αυτό το ντοκιμαντέρ είδαμε κάποια πρόσωπα πάρα πολύ σπουδαία. Α πούμε, ο Κωστή Μπαστιά είναι ένα πρόσωπο που δεν τον γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν ο άνθρωπο που. Κατέβασε πρώτη φορά τραγωδία με το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο. Κατέβασε πρώτη φορά την Όπερα στην Επίδαυρο. Έκανε περιοδεία με το Εθνικό Θέατρο στο Βερολίνο και στο Λονδίνο στη δεκαετία του 30. Ναι. Άνοιξε τη Λυρική. Τι πιο σπουδαίο, θέλω να πω, για εμά τουλάχιστον, που με ενδιαφερόμαστε για τη Λυρική τέχνη. Ήταν ένα ασύλληπτα σπουδαίο άνθρωπο και, και τρομερή προσωπικότητα και στην ιδιωτική του ζωή. Είχε κάνει τρει γάμου κτλ. Ήταν θεατρικό συγγραφέα. Έκανε και σκηνοθεσίε με τα. Και, δηλαδή, αλλά και μόνο το γεγονός ότι σε μια οντισιόν που έγινε στο σπίτι του στις Ατοβριάνδου το 1939 που είδε ένα χοντρουλό κοριτσάκι με χοντρά γυαλιά και κατάλαβε τι θα γίνει αυτό το κοριτσάκι και την προσέλαβε στη λυρική και μόνο γι' αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Αλλά θέλω να πένει πολύ περισσότερο όπως και η Ντάλγκο είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Είναι πολλά τα πρόσωπα που κάποτε. Είχε και μια η... συνέντευξη με το γιο του Γερμανού. Ναι, ε, του μαέστρου, ε, του το Hans Που τη ναι. βγάλανε την. Βγάλαν, ναι. ε, εδώ για την ιστορική συνέχεια και, και συνέπεια. Και, θέλω, ακρίβεια. και ακρίβεια. Θέλω να αναφερθεί και κάτι. Το ότι, επειδή την καταδικάσατε. Την, την, την αφορήσανε γιατί τραγούδα για τους εχθρούς ναι. και τους κατακτητέ. Είναι μια από τι φήμε που δυστυχώ τη συνοδεύουν Όχι, πολλά Δεν αυτοί. είναι θέμα φήμη πες ότι το, το έκανε, γιατί κυβέμπο το έκανε. Κι άλλες απειληθήκανε γυναίκες και άλλε απειληθήκανε γυναίκε και άντρε να, να υποταχθούν και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά. Δηλαδή. Δεν κατάλαβα αυτό το μένος που έχουμε εμεί τώρα και οι Έλληνε, λίγο με το. Νομίζω ότι το μένος σε σχέση με την Κάλα συνδέεται με το γεγονό ότι η Κάλα ξεχώρισε και έγινε αυτό που έγινε. Κατά τα άλλα, εμεί αυτό που θέλαμε να προσπαθήσουμε και πιστεύω ότι σε ένα βαθμό το καταφέραμε στο ντοκιμαντέρ ήταν μέσω συγκεκριμένων δοκουμέντων και αφηγήσεων και συνεντεύξεων να δείξουμε ότι αυτό δεν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση ότι η Κάλλας ήθελε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς για να έχει ένα ίδιο όφελος αλλά ότι όλοι οι εργαζόμενοι των κρατικών θεάτρων ήταν αναγκασμένοι να συνεργάζονται και να τραγουδούν γιατί τα εθνικά θέατρα, το εθνικό και η λυρική δηλαδή με το που ήρθαν οι δυνάμει των κατακτητών απευθείας άλλαξαν διοικήσεις και μπήκαν στις διοικήσεις τους είτε Γερμανική και Ιταλή, είτε οι, οι, οι αυτοί που θέλανε οι Γερμανοί και Ιταλία. Οπότε δεν υπήρχε επιλογή. Δηλαδή, είναι το ντοκουμέντο που, βρίσκ, που βρήκαμε στο αρχείο του Λεωνίδα Ζώρα. Λέει συγκεκριμένα επρόκειτο να γίνει μια συναυλία στο Ολύμπια που την ε, διοργάνωνε ο γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών, δηλαδή η γερμανική Δίκηση και ήταν μια συναυλία για του άπορους καλλιτέχνε, έτσι την είχαν ονομάσει οι Γερμανοί. Ε, και του είχε πάει χαρτί από τη Wehrmacht Center, από, το, από τη γερμανική δίκηση, ότι αν προφασιστείτε ασθένεια, θα έρθει η γιατρός να σας επισκεφθεί στο σπίτι. Θέλω να πω, δεν ήταν μια εποχή σαν αυτή που ζούμε τώρα και όλα τα βλέπουμε πολύ εύκολα και χαλαρά. Ήταν τρομακτικά δύσκολε συνθήκε. Το παιδί αγωνίστηκε κάτω από συνθήκες, όχι ομαλές. Έδινε προσκλήσεις και τις δίνει βιλικά κατοχικά. κατοχικά. κόσμος πέθανε από την πίνα. Εγώ γι' αυτό και δικαιολογώ και λίγο τη μάνα. Τώρα, στην Ελλάδα, ε. με δύο κόρες, Τη μία δε και πάρα πολύ όμορφη. Ναι, και την όμορφη κατευθείαν την βοήθησε να γνωρίσει έναν εφοπλιστή. Θέλω να πω. Τι πιο ελληνικό. δηλαδή... το πω. Όντω. Δεν είναι εξαίρεση. Είναι μια πρακτική που κάθε σχεδόν μάνα στην Ελλάδα, και ειδικά μια μάνα που έχει γυρίσει από την Αμερική. Καλά, εδώ κυθεί από Σικάγο, τα ίδια. Δεν έκανε. Δεν τακτοποιεί όλη την οικογένεια. Εντάξει. Αυτό ήταν όντως μια πρακτική που ακολουθεί. Τώρα το άλλο κομμάτι, πώ η μάνα. Ήθελε να εκμεταλλευτεί την... αυτό που ήταν η Κάλλα για δικό τη όφελο και όλα αυτά. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ή το πώ ήταν κακοποιητική απέναντι στην Κάλλα και σε ό,τι φορά. Σε αυτό πάλι στο και... μέρημα Αριάννα Μαριά. Δεν το. Σου λέω, το, το αντιμετωπίζετε χωρίς κυτρινισμό και γι' αυτό μου αρέσει. Παραθέτει. Ναι. και δεν στέκεστε και πολύ σε αυτό. Ναι, όχι. Το αναφέρετε γιατί οφείλετε να το αναφέρετε. Δηλαδή έγινε και ένα. από ένα... Κοίτα, Ξεκαθάρισμα λίγο. Πήραμε αποφάσει πολύ, πολύ σημαντικέ για το τι δεν θα. Βάλουμε στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ας πούμε. Πριν Χάρηκα πριν... που δεν είδα αυτή τη φωτογραφία που τρέχει ενό του μωρού που υποτίθεται ότι είναι το παιδί του Γονά. Τέτοια στοιχεία δεν έχει αυτό το ντοκιμαντέρ. Καλά, no. μα δεν, δεν, ένα ντοκιμαντέρ δεν έχει λόγο να έχει τέτοια στοιχεία. Νομίζω. Oh, oh, νομίζεις. <laughs> ναι, νομίζω. <laughs> Πάντω, ε, πριν από λίγο καιρό που το είχε δει ένα υπεύθυνο καναλιού που μα το είχε ζητήσει για να το δείξει, <laughs> μου λέει. Πολύ ωραία δουλειά δηλαδή έχετε κάνει, αλλά μου λείψει ο Νάση. Λέω, σα έλειψε. Εμεί κόμματι τον βάλαμε. Α το κάνουνε και αυτό ένα ντοκιμαντέρ. <laughs> ναι. Θέλω να πω, η Κάλα έχει τόσο συνδεθεί με αυτή τη σχέση, ειδικά στην Ελλάδα. Γιατί ήταν δύο Έλληνε. Αυτό, αυτό που... το ζευγάρι τη Χρώμη. ξέρει, εξόφυλλα παντού και τέτοια. Αλλά εμά, στο κομμάτι αυτό, πραγματικά δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να αναφερθούμε σε αυτή σχέση. Είχε πάντα την πετρεά τη λυρική. Είχα πάντα από την πετρεά με τη μουσική βασικά. Επειδή εγώ ήξερα ότι είχε την πετρεά με τη μουσική ναι. και ξαφνικά σε βρει κόσμο. Οπότε η λυρική προέκυψε, αλλά κάπω με πολύ μεγάλη δυσκολία μπήκα σε αυτόν τον κόσμο δεν τον ήξερα. Αλλά επειδή ακριβώ είχα αυτό το θέμα με τη μουσική μου, ήταν πολύ εύκολο ταυτόχρονα. Και υποθέτω ότι όταν ξεκίνησε. Πότε άρχισε τη συνεργασία σου με τη λυρική, Το πούμε, 11. Πολλά 11... χρόνια πριν. Αυτό, ναι. <χει> <χει> αλλά. Μια άλλη δεκαετία. Είναι μια άλλη δεκαετία, <ΛΣ> αλλά την έφαγε, υποθέτω επειδή ξέρω ότι είσαι και λίγο έτσι, των αρχείων. Γουστάρει αυτά, ψάχνει. Υποθέτω ότι χάρηκε πάρα πολύ, ε, που είναι με ένα τέτοιο φορέα που έχει και κάποιο αρχείο. Κοίτα, χάρηκα χάρικα πολύ, ειδικά σε σχέση με την κάλας γιατί ε, ε, ε, μέσα στην καθημερινότητα τη Λυρική η κάλας υπάρχει κάθε δύο λέξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρει, είτε αυτό αφορά το παρελθόν του οργανισμού και το τι έχει κάνει η κάλας στον οργανισμό και πώ αυτό μα αφήνει μια κληρονομιά. Είτε πώ τη συζητάνε σήμερα οι καλλιτέχνε. Δηλαδή, δεν, δεν, δεν σταματάει ποτέ να υπάρχει στην μικροεπικαιρότητα του οργανισμού. Οπότε, αυτό ήταν ήδη ένα περιβάλλον που πολύ μου άρεσε. Και όντω το αρχείο μα τα τελευταία χρόνια έχει εμπλουτιστεί πολύ. Αλλά από την πρώτη στιγμή, με το που κάποια στιγμή ήρθε στα χέρια με αυτή η φωτογραφία που είναι η Κάλλα και κάνει την πρώτη τη Τόσκα, και λέει από κάτω: Ανοιχτό θέατρο πλατεία Κλαθμόνος». Είχαμε ανοιχτό θέατρο στην πλατεία Γλαθμόνο. <laughs> <laughs> δηλαδή, αυτό ήταν κάτι που ακριβώ επειδή δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, προφανώ κι εγώ ω άσχετο μέχρι αυτό, μου έκανε τρομακτική εντύπωση και δυστυχώ κανεί δεν το ξέρει. Και, και είναι αυτό ένα πρόβλημα ότι ποτέ δεν αναδεικνύουμε την ιστορία μα ω χώρα ενώ. Κάτσε εκεί στην <laughs> πλατεία Γλαθμόνο που στέκουν αυτό το άγαλμα με τα... Όχι, αυτό το θέατρο ήταν ένα ήταν? φορητό θέατρο Α, τύπου. Που, ας πούμε, pocket, που ήταν δίπλα στου Αγίου Αδόρου δηλαδή, στην από κάτω πλευρά, στο κλεισάκι δίπλα. Ε, αλλά και μόνο εκεί, να, να ξέρει ότι η κάλα εκεί έκανε τον πρώτο του μεγάλο ρόλο στα 19, και να μην υπάρχει μια πλακέτα που να λέει ρε παιδιά, εδώ πρώτο τραγούδι σε κάλα. Ναι, δεν κοστίζει αυτό. Το, να το βάλει και στο πάτωμα, ναι, δεν δηλαδή, είναι κακό. Ναι, ναι ένα βήμα. Ε, και εμεί ψάχνοντα όλα αυτά, τώρα, τα συνδέοντα όλε αυτέ τι γραμμέ που βρήκαμε όλα τα σημεία που δραστηριοποιήθηκε στην Αθήνα, νομίζω ότι βγαίνει μια καταπληκτική τουρ που θα μπορούσε, αν ήθελε ένα χιδήμο ή ένα χιαιότ, ξέρω να την χισοπουλήσουν προ του ξένου. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί α πούμε η Κάλλα. Δίνει ωραίε ιδέε ο Βασίλη Ολυμπιαστή. Ναι, ναι. Οι οποίε. Θα... εδώ. υπόνονται, θα... εδώ, οι... εδώ θα μείνουν. Ε... Δηλαδή είναι πολύ ωραίο να ξέρουμε ότι εκτό από το σπίτι στην Πατσίω που το ξέρουμε όλοι που έζησε από το Σάββατο. που θα γίνει και κάτι με αυτό νομίζω. Εκεί θα γίνει η Ακαδημία Λυρικής Τέχνη Μαρία Κάλλα. Υπάρχει ένα άλλο σπίτι στη Χαριλάουτρ Κούμπη και Δερβενίων που έζησε για μερικού μήνε η Υπάρχει. Το εθνικό οδείο που είναι 3η Σεπτεμβρίου και Σολομού, που ακόμα σώζεται το κτίριο. Δεν είναι πια εθνικό οδείο. Υπάρχει το παλιό κτίριο του Οδείου Αθηνών στην Πυρό 35 που είναι κέντρο υποδοχή και στήριξη αστέγων κτλ. Υπάρχει... Υπάρχουν τα καταφύγια του Παλά. Δηλαδή. Για παίζαμε τα καταφύγια του Παλά. Όταν έκανε την πρώτη τη παράσταση στη Λυρική, όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, σε δευτερεύον ρόλο, το Βοκάκι το 41, είχαν ήδη μπει οι Ιταλοί. Και η παράσταση προγραμματιζόταν να ανέβει στο Τσίλερ του Εθνικού Θεάτρου, γιατί όταν η λυρική πρώτα δημιουργήθηκε ήταν μέρο του Εθνικού Θεάτρου. Και η έδρα του ήταν το Τσίλερ, δεν είχαν ακόμα θέατρο ξεχωριστό για την όπερα. Ε, δεν ανέβηκε λοιπόν στο Τσίλερ, στην Αγία Ο γιατί δεν είχε καταφύγια. Και το έστειλαν στο Παλά να ανέβει. Και όταν χτύπαγε ο συναγερμό. Που χτύπαγε. Ναι. Έχουμε και ιστορίε. Δεν, δεν αυτές, να όλε αυτέ να τι βάλουμε. Ε, Κατέβαιναν όμω τα καταφύγια. Και μπήκαμε στα καταφύγια, τα είδαμε. Υπάρχουν ακόμα. Τώρα πια είναι. Σε μεγάλο βαθμό η αποθήκευση στο Άττικα. Αλλά θέλω να πω είναι, είναι αυτό το, το, το κτίριο του ταμείου, του μετοχικού. Ναι, το, το το μετοχικού το το το ταμείου στρατού. Αυτό ναι, είναι. Λόγω αλήκη Βουγιουκλάκη το έμαθα εγώ τότε που ήταν <στονίραιο> το φράχτη <φαίλω τον> Αλίκη. <στονίραιο> Είδε τη ιστορία, έχει πολύ πριν την Αλίκη. Ναι. Θέλω να πω είναι τόσα πολλά τα τοπόσημα στην Αθήνα που συνδέονται με την κάλαση και με τρομερέ ιστορίε. Νομίζω με πρώτο απ' όλα το ότι τραγούδι στην Πλατεία Κλαθμόνο Όντω θα μπορούσαμε λίγο να το. Βάλτε δηλαδή... ένα ηχείο, ρε δήμαρχοι, Εκεί να παίζει λίγο κάλα, να περνάει ο τουρίστας να το ακούει. Δηλαδή... ο Δήμος επέλεξε να κάνει το μουσείο. Δεν θέλω, θέλω να πω. Είναι δεν είναι να, να πω κάτι για το μουσείο. Αλλά επέλεξε είναι... να το κάνει σε ένα κτίριο που δεν σχετίζεται καθόλου, καθόλου με την κάλα. σω επειδή δηλαδή... είναι κεντρικά. Και. Ε? Δηλαδή οι δεν είναι κεντρικά. Όχι. Επίση η Πατσίων δεν θα είχε ανάγκη απέναντι στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι το ευρύτερο μουσείο τη χώρα, να τη δώσει. Πράγματα για να βοηθηθεί. Η Πατησίων έχει πολλέ ανάγκε. Αυτό λέω. Ειδικά ο κόσμο κάτω από την Πατησίων. Φυσικά. <laughs> ναι, έχει... Όμω τέτοι, με τέτοιε ενέσει. Ομορφαίνει την πόλη. Ακριβώ. Δεν, δεν είναι μόνο να κάνει παντού Airbnb και ξενοδοχεία. Κάνει και κάτι άλλο που να βοηθήσει τον κόσμο να έρθει εκεί και να μαζευτεί. Και η Πατησίων ω άξονα ήταν και ο βασικό άξονα που η Κάλλα περπατούσε καθημερινά και εκεί που. εντάξει, πιο δραματική ίσω μέρα τη ζωή τη, εκεί που βίωσε τα Δεκεμβριανά. Είναι πολλά τα σημεία που συνδέονται με την Αθήνα και για μας ήταν πολύ μεγάλη αποκάλυψη και μας βοήθησε και όλας να έχουμε και μια ωραία αφηγηματική σύνδεση όλων των πραγμάτων μέσω και της Αθήνας Μα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την κάλαση από την ιστορία και επίση δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αυτό που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν μέσα στα, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Πώς μπορείς να το βγάλεις αυτό έξω από το κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον Θα ήταν αστείο ή θα κάνουμε υπομονή σε λίγο καιρό που θα τα ξαναζήσουμε. Ναι, χτύπα ξύλο. <laughs> και το, μια πώς χτύπησες ξύλο, ε, υλικό υποθέτω, το ντοκιμαντέρ πόση ώρα διαρκεί? Αυτό που θα δουν. οι, οι Το θεατές. ντοκιμαντέρ διαρκεί μια ώρα και 43 λεπτά, αλλά θέλω να σου πω ότι το πρώτο κάτ που βγάλαμε από το μοντάζ, ζεστό, ζεστό και φρέσκο, ήταν 4,5 ώρες. Αυτές οι υπόλοιπες <ΣΣ> ώρες υπάρχουν, δηλαδή κάποια στιγμή θα τι δούμε. Όχι, δεν δε νομίζω να τις δούμε. Καταρχήν, δεν θα, δε θα μπορούσε ένας, άνθρωπο, ένας μέσος κανονικός άνθρωπος να παρακολουθήσει ένα δοκιμαντή. Όχι, να τις δούμε σε αποσπάσματα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Ενώ έχουμε πολύ υλικό που προέκυψε από την έρευνα, είναι πολύ, ήταν πολύ δύσκολο και θα ήταν πολύ δύσκολο αν θέλαμε να κάνουμε και μια δεύτερη version αυτό το υλικό να ντυθεί με, με ενδιαφέροντα τρόπο που να κρατάει να μην είναι podcast δηλαδή, γιατί ναι. έχουμε πολλές συνεντεύξεις Δεν είναι ε, ενδιαφέροντα τα podcast. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά, αλλά δεν είναι για τον κινηματογράφο. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα podcast, γιατί μου αρέσει και το ραδιόφωνο. Αλλά δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Οπότε, ε, εκτός του γεγονότος ότι έπρεπε να, να βάλουμε στη ζωή μας τη λέξη αφαίρεση και να μαζέψουμε τα πάντα για να είναι σωστά και να μην ξεχυλώνουν, ε, θα ήταν αδύνατο να έχουμε όλα τα, αυτά τα χρήματα για να ντύσουμε ένα υλικό 4,5 ώρων. Πες ό,τι θέλουμε να το κάνουμε σε συνέχεια, σε επεισόδια. Με τι χρήματα να το κάνουμε. Ε, κάποια στιγμή ελπίζω να βρεθούν. Γιατί δεν, πρέπει... δεν νομίζω, μην ελπίζει. Δεν, δεν, δεν έχω και εικόνα του κόστου, αλλά υποθέτω ότι θα είναι πολύ απογραφτικό για να το λες εσύ. Ε, είναι. Απ' την άλλη... Γιατί αυτά τα, αυτά τα προϊόντα δεν έχουν έσοδα. Δηλαδή... Δεν περίμενε να βγάλει χρήματα. Ούτε ήταν και σκοπό τη Λιρική να βγάλει χρήματα προφανώ από αυτό το κειμεντέρ. Όχι, δεν έγινε. Αλήθεια, ποιο ήταν ο σκοπό. Δηλαδή, όταν... Ο σκοπό ήταν την να την ιστορία μα. Εσύ είχε την ιδέα. Είχες την Εγώ είχα την ιδέα. Δηλαδή, είχε πάει στα αρχεία. Αλλά, αρχή, Αλλά πολύ γρήγορα ο ο, ο καλλιτεχνικό μα διευθυντή, όχι μόνο την αποδέχτηκε, την αγκάλιασε και τη στήριξε όσο τίποτα. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα ήρθε η ιδέα ω χορηγό, γι' αυτό το ίδρυμα Σταύμβρο Μιάρχο το στήριξε με τη δωρεά, το Υπουργείο Πολιτισμού από την πλευρά του, όλοι θέλ ήταν ένα πλέγμα ανθρώπων που μας βοήθησαν και φορέων. Το Οδειο Αθηνών, το Εθνικό Οδείο, οι ιδιώτες συλλέκτες. άπειρο το Εθνικό Θέατρο. Δεν θα μπορούσα να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ διαφορετικά. Ο στόχος μας ήταν να αφηγηθούμε την ιστορία μας ως λυρική που συνδέεται με την Κάλλας και κάπως να την αφηγηθούμε με έναν τρόπο ακριβή, χωρί κουτσομπολιά, χωρί φήμε. Που να είναι την ίδια στιγμή και για έναν μέσο θεατή, να μην είναι κάτι ειδικό μόνο για αυτούς που θεωρούν τον εαυτό του ειδικό στην όπερα. Ε, ήθελα, θέλαμε αυτή τη μαύρη τρύπα που υπήρχε τα ελληνικά χρόνια τη Κάλλας να τη γεμίσουμε. Και ούτως ώστε τώρα στην βιβλιογραφία με την ευρύτερη έννοια να υπάρχει και αυτό το δεδομένο. Γιατί φυσικά στη βιβλιογραφία υπήρχε το βιβλίο του Πετσάλι Διωμίδη και του Πολίβιου Μαρσάν. Α, είχαν τα, ευγή... τα οποία εσείς έκανε και μελέτη πάνω σε αυτά. Ε, αυτά ήταν η βάση μας. Ο Πολίβιος Μαρσάν έβγαλε το 1982 το βιβλίο του οπότε έκανε απολύτως λεπτομερή χαρτογράφηση όλων των παραστάσεων και συναυλίων που είχε δώσει η στα χρόνια εκείνα της Αθήνας, που μέχρι τότε ήταν εντελώς θολά και άγνωστα. Και έρχεται το 1998 ο Νίκος Πετσάλης που κάνει μια πολύ μεγαλύτερη έρευνα βασιζόμενος στο Μαρσάν, για να δει τι γινόταν στη ζωή της συνολικά και κάνει συνεντεύξεις με άπειρου ανθρώπου. Αυτό, αυτά τα δύο βιβλία είναι σπουδαία. Αυτό τα βιβλία κυκλοφορούν ελεύθερα. Ευτυχώ δεν κυκλοφορούν. Και εγώ του. και τα δύο τα βρήκα σε παλαιοπολία όταν ξεκίνησα την έρευνα. Α. ευτυχώ σε παλαιοπολία υπάρχουν στη μαύρη αγορά. Ναι, <laughs> κοίτα τώρα. Ε, ο Πετσάλη Δημοίδη ευτυχώ και είχαμε την τύχη η γυναίκα του, η Λιδία Πετσάλη, γιατί ίδιο δεν ζει σήμερα, να μα δώσει full πρόσβαση στο αρχείο του και ακριβώ αυτό επειδή ήταν ιστορικό, είχε κάθε κασέτα με συνέντευξη, την είχε κρατήσει γράφοντα συνέντευξη. Ξέρω εγώ με τον Λεωνίδα Ζώρα, συνέντευξη με το... όλου. Οπότε ξαφνικά μπαίνοντα εκεί, βρήκαμε ένα τεράστιο πλούτο για το ντοκιμαντέρ. Σε ηχητικά ντοκιμαντέρ φυσικά, όχι σε εικόνα. Και καταφέραμε να ακούσουμε τα πράγματα ακριβώ με τον τρόπο που τα έλεγαν οι άνθρωποι, χωρί καμία ωρεοποίηση. Και το λέω αυτό γιατί εκεί καταλαβαίνει και πόσο κακοποιητικό ήταν ο λόγο όλων των άλλων απέναντί τη. Οπότε, ναι, με, με αυτή η βοήθεια από όλου του ανθρώπου. Αυτά τα ντοκουμέντα που καταφέραμε να βρούμε και που ψάξαμε αλλά που δεν βρήκαμε πούμε, όπως την ηχογράφηση της Επίδαυρου που δεν ξέρω αν έγινε αλλά δεν την βρήκαμε σε κάθε περίπτωση. Είναι περίεργο πάντως να μην υπάρχει γιατί έχουμε ηχογράφηση του 57 στο Ηρώδιο αλλά δεν έχουμε το 6061 στην Επίδαυρου. Είναι το μεταξύ 57, είναι η πρώτη φορά που ξαναήρθε. Ναι. Καταδέχτηκε η γυναίκα να έρθει. <laughs> Μετά, ναι, ο, δε, δε, ήρθε χαρούμενη πιστη. Είστε ε. πολύ χαρούμενοι, αλλά δυστυχώ αυτό που αντιμετώπισε ήταν πολλέ κλίνε. Κάτι για τα μισθά, νομίζω ότι την είχαν. Ναι, εντάξει. Είχε, είχε γει, με αφορμή την κάλα είχε γίνει ένα πολιτικό πρόβλημα μεταξύ κυβέρνηση τότε και αντιπολίτευση. Δηλαδή, η αντιπολίτευση. Πόσο, πόσο θέλω να πω διαχρονικό θέμα. Κατηγορούσε Σωστός. την κυβέρνηση <laughs> ότι είχε χρυσοπληρώσει την κάλα με τα 9.000 δολάρια που θα έπαιρνε για το ερεσιτάλλο στο Ερόδ ε, και δυστυχώ η Κάλλα όταν ήρθε εδώ γινόταν τσκολάσιο δηλαδή αστυνομία στη Μεγάλη Βρετανία στο ξενοδοχείο. Απειλέ για βόμβες. Δεν μπόρεσε να το κάνει εννοεί, το πρώτο ρεστάλλο σε αυτέ τι Έκανε το δεύτερο. Στα το... 60 τώρα λέμε. Για το 57 μάλλον. Για το 57. Έπρεπε να κάνει δύο ρεστάλλε. Το, το ένα την 1η Αυγούστου και το άλλο στις 5 Αυγούστου. Το πρώτο την 1η Αυγούστου το ακύρωσε γιατί είπε Έχω μια βραχνάδα. Την άλεγε η γλυκούλα. Ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Και το δευ... στο δεύτερο υπάρχει αυτή. Η τρομερή φωτογραφία που μάλιστα ακόμα και σήμερα να πάει κανείς στα καμαρίνια του ηρωδίου, κάτω όπω κατεβαίνουμε, Εκεί, ναι. η τρομερή και τη βαβαλέ που είναι υπεύθυνη του ηρωδίου την έχει σε μια τεράστια φωτογραφία που είναι η κάλλας με αυτό το συγκλονιστικό φόρεμα με τα λουλούδια, τα τριαντάφυλλα και ο μαέστρος και τη βλέπεις μόλις έχει βγει στο ηρωδίου για να ξεκινήσει το ρεστάλ και είναι τρομαγμένη γιατί δεν ξέρει τι θα συμβεί, θα τις πετάξουν ντομάτες, θα την αντιγιουχάρ και φυσικά δεν είναι από τα ρότερα ρεστάλ που έχουν δοθεί ποτέ. Είναι συγκλονιστική και η αποθέωση συμβαίνει. Μα τη δεκαετία κοινό. του 50, υποτίθεται ότι εκεί πια αρχίζει να, την, να, να γίνεται παγκόσμιο. Διεθ... Είχε... Το 57 ήταν ήδη Superstar. Ναι, αυτό θέλω δηλαδή, να πω. Δει. Η, η διεθνή καριέρα είχε ξεκινήσει από το 47 και ήδη μέχρι το 50 ήταν. Και κοίτα που φοβόταν. Το 57 πια είχε κατακτήσει τα πάντα. Δεν υπήρχε ναι, κάτι. Που είδες, να φοβότανε, κάνει. Φοβ... Το φοβόταν όμω λόγω του. Λόγω του περιβάλλοντος που είχε δημιουργηθεί από την αντιπαλότητα αυτή με τις εφημερίδες και την κυβέρνηση. Φοβόταν, δηλαδή, μήπω έχουν πάει κάποιοι έτοιμοι να αντιγυουχάρουν, ξέρω εγώ και τέτοια. Τα αντιμετώπισε αυτά και το 60, και το, το 60 που κάνανε την Όρμα και το 61 Κοίτα, που κάνανε την το ίδια Το 60, όταν την κάλεσε ο Μπαστιάς να έρθει, του είπε: Φοβάμαι να έρθω. Εννοείται, φυσικά μετά το. Αυτό που έχει δει στο 57. Ε, και τη είπε ο πασιά μη φοβάσαι, θα είμαι εγώ δίπλα σου, αλλά και ταυτόχρονα τη πρότεινε να προσφέρει την αμοιβή τη στη λυρική σκηνή για να δημιουργηθεί εκεί ένα ταμείο υποτροφιών με το ονομά τη που υπάρχει το ακόμα πιέχει. και σήμερα. Το και είναι στην πραγματικότητα ο μόνο φορέα που δημιούργησε η μάρια όσο ζούσε. Και υπάρχει ακόμα και σήμερα. Άρα είναι ο μόνο επίσημο, ας πούμε, φορέα που συνδέεται μαζί τη. Ε, οπότε όλα πήγαν καλά τότε. Ε, Καμία σχέση με το 57, άρα κάπως γλυκάθηκε γιατί είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία και οι παραστάσεις της Επιδαύου και το 60 η Νόρμα και το 61 η Μίδια αλλά εντάξει, οι σχέσεις με τους Έλληνες ήταν πάντα κάπως οριακή. Οργανωμένη επίθεση εναντίον της κάλας. Εδώ πέρα επικράθηκαν, ναι Πολλοί με έκαναν πόλεμο, άδικο. Διατρίτη φορά η Μαρία Μενενγκίνη Κάλλα ανακαλείται πάνω στην σκηνή. Βλέπω το πιάνω δεξιά, όχλειο τώρα. Καλά, ναι, η τελευταία τη εμφάνιση είναι η αγαπημένη μου σκηνή από το ντοκιμαντέρ σα που είναι αυτό στη Λευκάδα. Η τελευταία τη πραγματικά εμφάνιση στην Ελλάδα είναι αυτό το, ναι, το φεστιβάλ φόλκ. Ναι, αυτό είναι. Αυτό το φεστιβάλ φόλκ. Ναι. Και θα την πάτε ταξίδι, ε. Κοίτα, έχει, έχει ήδη, αυτό το... καταρχήν λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα που κάναμε εδώ στι 2 Δεκεμβρίου του 2023, η μέρα συμπλήρωση των 100 ετών, προβλήθηκε από την γαλλική τηλεόραση που και πάρα πολύ καλά και πήρε και πολύ καλές κριτικές ε... και μετά έχει ξεκινήσει ήδη μια πορεία σε φεστιβάλ. Αλλά πρώτα ξεκινάμε στην Αθήνα, ε? Στη Θεσσαλονίκη, με προβολέ από τη Δευτέρα. Τώρα, τώρα οι κινηματογράφοι. Ναι, μιλάμε. Η διανομή γίνεται μόνο στην Ελλάδα για την ώρα. Θα δούμε τι θα γίνει στο εξωτερικό. Στα, στα σινεμά τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη βγήκε ήδη από την 5η-13η 13 Φεβρουαρίου. Ελπίζουμε ότι ο κόσμο το απολαμβάνει και το χαίρεται. Τα πρώτα σημάδια που έχουμε είναι πολύ θετικά. Και μένει να το δούμε. Νιώθει περήφανο για αυτό το ντοκιμαντέρ που κάνατε. Ω μέλο τη ομάδα. Κοίταξε, νιώθω χαρούμενο που καταφέραμε να το τελειώσουμε. Δεν ήταν αυτονόητο Και νιώθω χαρούμενος που Το πήρα αμέσω η γαλλική τηλεόραση Σε αντίθεση με την ελληνική Που δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου Ακόμα, ακόμα, κάτσε γιατί Δεν θα ενδιαφερθεί, μην περιμένουμε Α, ναι. Δεν πειράζει όμως, δεν ήταν για την τηλεόραση Ναι, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να το δουν και οι άνθρωποι που δεν μπορούν ναι. Να πάνε στον κινηματογράφο. Κοίτα, ή... Τώρα, επειδή κάνουμε τη διανομή στην Ελλάδα με το Συνόμπο, στη συνέχεια θα μπει στην πλατφόρμα του Συνόμπο. Να. Οπότε, ναι, θέλω να πω, καθένα θα μπορεί να το δει και από το σπίτι του. Αν και πιστεύω ότι είναι, ειδικά για, για τέτοιου τύπου ταινίε που έχουν μέσα του τόσο πολύ τη μουσική, είναι τελείω διαφορετική αίσθηση να το δεις σε μια κινηματογραφική αίθουσα ακούγοντα τον ήχο Συμφ... Dolby Around ή δεν ξέρω πώ έχει. Όχι, συμφωνώ πολύ, γιατί σου λέω είχα την τύχη να το δω πάνω στο ναι. φεστιβάλ στι καλύτερε δυνατέ συνθήκε. Και με πιέζει ένα τριχύλα. Αυτό δηλαδή και μόνο που ακούστηκε. Δηλαδή, έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια πιστεύω από την Κάλλα. Το πιο αγαπημένο μου είναι ένα σημείο που έχουμε χρησιμοποιήσει την Άρια Τεστρέλα τη από τη Λουτσία του Λαμερμούρ. Οπότε αν όλο αυτό, ειδικά σε εκείνο το σημείο που μιλάει ο Άρης για το τι είναι η φωνή, ο Άρη είναι η φωνή τη που λέει, ξέρω εγώ, ότι η Κάλλα γίνεται η ίδια η μουσική, ή παρά το ότι δεν την έχουμε δει να τραγουδάει κάποιου ρόλου. Από τον τρόπο που την ακούμε είναι σαν να την έχουμε δει. Ή ότι κάθε νότα της ακόμα και αν την ακούσουμε σε ένα χαλασμένο ροδιοφωνάκι αυτοκίνητο θα καταλάβουμε ότι είναι κάλας και, και το έχουμε συνδέσει κόβοντας το λόγο του Άρη να ακούσει τη μουσική. Οπότε κάπως να δικαιολογεί η κάλας αυτά που λέει ο Άρης. Σαν ένα μικρό παιχνίδι. Είναι ωραίο γιατί έχει Είναι εξ, ωραίο. Έχεις διάφορα τέτοια μέσα. Έχετε ναι. βάλει διάφορα. Ναι, όλα, όλα θέλαμε ακριβώ να απαντώνται κάπω. Γι' αυτό και στην έρευνα που κάναμε, εκτό από τα άξιο όλα αυτά ελληνικά χρόνια, 37-45, άκουσα και όλε τι συνεντεύξει που έκανε εκ των υστέρων, στη μεγάλη της καριέρα, για να εντοπίσω τα σημεία που αναφερόταν στην Αθήνα. Φυσικά πολλέ από αυτέ δεν μπορούσαμε να τι χρησιμοποιήσουμε, είτε γιατί δεν βρήκαμε του κληρονόμου, είτε γιατί ήταν πολύ ακριβέ, μπλα, μπλα, μπλα Αλλά κάποιε τι χρησιμοποίησαμε. Και στι οποίε πολύ ξεκάθαρα η Κάλα αναφέρεται ότι τα χρόνια τη Αθήνα ήταν αυτά που τη διαμόρφωσαν. Το μαγικό, εγώ που ζηλεύω, που έκανε εσύ, είναι ότι είχε την ευκαιρία να ακούσει τη φωνή τη, να μιλάει σε διάφορε φάσει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό υπάρχει παντού. Ε, ναι, το... αλλά είναι δωρό. Όχι δώρο. παντού, εντάξει. Βρήκαμε ναι. και πράγματα που δεν υπάρχουν στο Ιντερνετ. Αλλά, ναι. αλλά είναι και δωρό το ότι είναι δωρό. Ότι ασχολείται κάποιο. Τόσε ώρε. Να σου είσαι... ναι. πω κάτι. Κυρίω το έκανα στο πρωινό μου τρέξι με αυτό, ξέρει. Αλλιά. Ναι. <laughs> είχα, είχα στα ακουστικά όλε τι συνεντεύξει, τι άκουγα, τις, τις, τις ξανάκουγα. Τις Πολλέ από αυτέ τι έχω μάθει σχεδόν απ' έξω. Γιατί τι ακούγισαν για σκέδα, θέλω να πω. Δεν είναι ότι το κάνω. Για πε μου μια τάκα που είναι από αυτέ που λες εντάξει. Η τύπησα είναι αλλού. Ρε, οι περισσότερε από αυτέ οι μεταγενέστερε είναι στα αγγλικά. Οπότε δεν θυμάμαι το να σου πω ακριβώ τα έλεγε στα αγγλικά. Αλλά α πούμε αυτό που σου έλεγα πριν, το περιστατικό στη Βενετία. Το ακούω και το ακούω γιατί πραγματικά με πιάνω κάθε φορά κλάματα. Πώς τα κατάφερε να κάνει σε μία εβδομάδα αυτά τα δύο πράγματα και πώς αυτό ήταν αυτό που έκανε την έκρηξη και έγινε αυτό το πράγμα. Δεν, δεν μπορώ να με συγκινηθώ που το περιγράφει με τέ, τέτοια συγκίνηση και που λέει ότι είπε στο μαέστρο «Μαέστρο, αν εσύ το λέτε, εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου». Ξέρεις, με τέτοια ταπεινότητα. Και το έκανε. Οπότε ναι, είναι πολύ ωραία να την ακούς να μιλάει. Και είμαστε τυχεροί που είχαμε αποσπάσματα. Όσα καταφέραμε να βρούμε νομίζω δίνουν ένα τόνο. Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει γιατί αυτή η μύδια του Παζολίνη δεν πήγε καλά. Δεν είναι αλήθεια τώρα. Ναι. Γιατί έπαιξε, έπαιξε τη... το, το πότε? Το... Στον κινηματογράφο νομίζω το 67, το 68, 70 το... δεν θυμάμαι και εγώ. Πάντως είναι στα πολύ τελευταία χρόνια. Το, το, 69, γύρω στα... το, α, α, okay. το 69 έπαιξε τη μύδια του Ευρυπίδη για τον Παζολίνη. Ναι. Και... Κάνε τα γυρίσματα στην Τουρκία. Ναι. Αλλά γιατί δεν πήγε καλά αυτό, δεν το καταλάβα ποτέ. Το χειρότερο δεν είναι γιατί δεν πήγε καλά. Είναι γιατί δεν υπάρχει κάποιο αυτό να βλέπουμε σήμερα. Αν και μας έλεγε ο... Ένα συνεργάτη μα στο Σινόμπο ότι σκέφτονται πολύ να την βγάλουν αυτή την ταινία, να την ψάξουν και να τη βγάλουν στου Νομίζω ότι θα είναι αποκάλυψη για όλου μα, γιατί ούτε εγώ την έχω δει. Και είναι και η Παζολίνη. Ναι. Που ήταν, ήταν και φίλοι και με αυτόν τον Ήταν νομίζω... πολύ φίλοι, ναι. Ήταν... Και επίση ο θάνατο του Παζολίνη το 1975, αν το λέω σωστά, ή το 1976, νομίζω ήταν τόσο μεγάλο πλήγμα για την Γκάλα. Ε, δεν πέθανε την ίδια χρονιά με τον Ονάσι, νομίζω. Αυτό, κάπου εκεί. Μαζί ο Ονάσι και η Πασολίνη φύγανε πολύ κοντά. Πώς θα την ονόμαζες, την... Α, Αν κάποιο κάνει όσα όπερα τη ζωή τη. Το Λαντιβίνα θα έφτασε Λ... αντίθετο. Λακάλα. Λακάλα. Γιατί Γάλλη έτσι τη λένε, Λακάλα. Άλλα Λακάλα τα έλεγα. Ναι ναι ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Και μου αρέσει πολύ. Και εμένα μου αρέσει, αρέσει πάρα η πολύ. Λα καλάς, τέλος, πάλι, Λα γιατί Λα... Η Λακαλά, τέλο πάντων. Η προφορά αυτή Λα... θα ήταν. Λα... Αλλά χρησιμοποιούν το άρθρο καταχριστικά, που δεν χρησιμοποιείται δίπλα από το όνομα το άρθρο, και το βάζουν Λα ή Λα Καλά. Έτσι θα την. Ήταν σαν όπερα. Αν και δεν νόμιζα θα μπορούσε να γράφει μια ωραία όπερα για την Κάλλα. Καλύτερα να... να ακούμε αυτό που έχει κάνει και να βλέπουμε αυτό το μεγαλείο που δεν... που δεν παλιώνει και ποτέ, ξέρει. Εμπάνω αυτή είναι η αίσθηση μου. Δεν αισθάνομαι ότι ακούω μια έχωγράφηση το 53 ξέρω μου, φαίνεται κάτι τόσο φρέσκο τόσο καινούριο που κάθε φορά ανακαλύπτεις και πως τονίζει μια λέξη που αναπνέει Ξέρεις, άμα θέλεις να μπει σε αυτόν τον κόσμο μπαίνεις και μαγεύεσαι. Είναι προ μελέτη Είναι και η φωνή της και η ζωή της και όχι, όχι προ μελέτη με την έννοια του ότι πρέπει να κλειστώ. Τίποτα. Είναι στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, βάλε απλώ μια ηχογράφηση. Και δεν λέω να αγοράσει τη δισκογραφία. Βάλε στο YouTube ένα δίσκο που σου αρέσει. Ένα δίσκο τη κάλα που Ποια σου αρέσει. Πιά ένα κομμάτι. Εγώ ποιο, ποιο, πάντα ποιο, ναι. τα Χριστούγεννα λυσάω με την μοναδική. Καλά, εμένα και το αγαπημένο έργο αυτό. Με την Ποέμ που δεν την έκανε ποτέ στη σκηνή, αλλά έχει μια πολύ ηχογράφηση από, την, από τη σκάλα. Ναι, στο τι να γουγκλάρουμε. Δύο-τρία που πιστεύει ότι είναι τα διαμαντάκια που τα βρίσκει και προσβάσιμα στο Ιντερνετ. Νομίζω ωραίο θα ήταν κανεί να ξεκινήσει με τη Λουτσία Τιλαμερμούρ. Είναι από τι πιο ωραίε. Και έχει διαφορετικέ σκογραφίε που φαίνεται και λίγο διαφορετική η φωνή τη. Και μετά, όποια όπερα αρέσει σε κάποιον. Δηλαδή, ξέρω εγώ, σου αρέσει η Μποέμ, βάλε την κάλα. Σου αρέσει η Τραβιάτα, βάλε την κάλα. Αυτό το κάστα αντίβαμε να μου αρέσει. Του αρέσει η Νόρμα. Η Νόρμα είναι τόσο ωραίο έργο. Και έχει Πολύ πιο ωραία αποσπάσματα από την Κασταντίβα, αλλά την Κασταντίβα πια την ξέρουμε ναι. και είναι συνδεδεμένη με την Κάλα. Δεν πειράζει, είναι πολύ ωραία που την ξέρουμε έτσι. Οπότε ναι, βάλουμε. Εγώ χαίρομαι που ξέρω έστω κάτι από όπερα ναι, για, για, της... Γιατί μοιάζει να είναι λίγο ένα κομμάτι πια τη pop κουλτούρα και είναι πολύ ωραίο αυτό. Τα κατάφερε. Απολύτως, έκανε 100, την 100, όπερα έξω, pop. Έκανε. έκανε την όπερα κάτι που αφορά του ανθρώπου. Και όχι ένα παλιό μουσιακό είδο. Αυτή ήταν. Επειδή όλο του το είναι στην όπερα, ήταν κάτι που δεν μπορούσε, Δεν να μη σε συνεπάρει. Και με, και με όποιο τρόπο. Ακόμα και με αυτού που πήγαιναν στη σκάλα και του πέταγαν λαχανικά, <laughs> <laughs> Ότι έχει ζήσει και τέτοια πράγματα. Ε. <laughs> η όπερα είναι σαν το ποδόσφαιρο. Εντάξει, λέω καταχρηστικά το λέμε, αλλά. Όχι, εσύ. είναι σκληρή πίστα η όπερα. Πολύ. <laughs> <laughs> Εν τω μεταξύ του βλέπει όλου στιβαρού και άκαμπτου. Και από κάτω τελικά. Είναι σκληρή πίστα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πώ ένα τραγουδιστή μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα ότι. Σε μία από τι μέρε που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το χρόνο να δίνει ένα τραγουδιστή, ξέρω εγώ, 50, 60 παραστάσει. Σε μία από αυτέ. 80, δεν ξέρω. τι παραστάσει να είναι λίγο κουρασμένο και ξαφνικά να του φύγει μια νότα. Θέλω να πω. σε όλου μα συμβαίνει. Ναι, αλλά να καταστρέφονται οι καριέρε, έτσι. Αυτό λέω στη δουλειά μα, μία μέρα να μην είμαστε καλοί, ρε, αδελφέ. Για ε, είναι κάτι το τραγικό. Δηλαδή, ξέρει. Μπορεί να καταστραφεί η καριέρα του, μπορεί να του γιουχάρει το κοινό, που είναι πολύ εμπειρία. Εγώ έχω πέσει. Πρόσφατα στη σκάλα, σε ένα τρομερό γιουχάρισμα στη σκάλα του Μιλάνου, είναι πολύ στενάχωρο για του ανθρώπου. Το είδε δηλαδή να συμβαίνει. Ναι, το έφερε και σε βίντεο, αλλά δεν θέλω να πω για ποιον ήταν. Είναι στα μάτια σου σαν λιτσάρισμα. Είναι εντελώ λιτσάρισμα. Είναι Και τελώς... αυτό για... θα... τι δύναμη πρέπει να έχει για να μπορέσει την επόμενη μέρα να ξαναβγεις Αλλά απ' την άλλη, και αρχαία οι, οι Έλληνε πετάγανε τα λαχανικά του. <laughs> Θέλω να σου πω ότι είναι μέσα στο DNA του θεάτρου και των δρόμενων να υπάρχει δράση και αντίδραση. Ναι, ρε παιδί μου, να υπάρχει δράση και αντίδραση. Μπορεί να με χειροκροτήσει, ξέρω εγώ, αλλά τώρα να, να φωνάζει, ου, και συνεχόμενα. Και σε χώρου που είναι και πιο. Όχι, δεν είναι θέατρο. Αυτό είναι, δεν, είναι, δεν είναι, είναι όπερα. Μα την όπερα είναι τόσο συνηθισμένο που αυτό δεν σε, δεν σε ξενίζει. Αλλά αυτό που σε ξενίζει είναι, ρε παιδί μου, το ότι όσο κι αν εσύ είσαι ένα πολύ αυστηρό κριτή του πώ θα έπρεπε να ερμηνευτεί κάτι. Εντάξει, και ο καλλιτέχνη δηλαδή ψυχή έχει ρεφίλε. Δηλαδή, κάπω πρέπει λίγο να τον σεβαστή. Ακόμα και αν δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα. Εσύ προ το παρόν σευάστηκε πάρα πολύ καλά μια ψυχή που μεταφέρει. Λέγανε... Σεβαστήκα με την κάλε. Είναι πολύ. Εσείς λοιπόν, όλοι σεβαστήκατε πάρα πολύ καλά, μια κοπέλα που τη λέγανε Μαρία, Σοφία, μα... <laughs> Μαριάννα. Και που στην Ελλάδα χρησιμοποίησε και τα τρία ονόματα Μέρη Μαριάννα, Μαρία, οπότε πήραμε και τον τίτλο μα έτσι. Εμένα μου αρκεί το Μαρία Κάλασ. Ε, Εννοείται φυσικά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Βασίλης Λούρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, ήταν πολύ ωραία. Ε, πάντα είναι ωραία μαζί σου και δείτε την κάλλα όχι, όχι, πες το έτσι ραδιοφωνικά τον τίτλο. Θα είναι χάλια να το πω εγώ, πες το εσύ καλύτερα. <laughs> δείτε την κάλλα στα σινέμα, για το Θεό. Μέρι, Μαριάννα, Μαρία, The Unsung Years Greek Years of Callas. The, the Greek Years of Callas. Ε, κυκλοφορεί ελεύθερο στο, στου κινηματογράφου από τη Σινόμπα από τη κατάλαβα mm -hmm. το Σινόμπα ή τη Σινόμπα? το Σινόμπα ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ πάρα πολύ ήταν πολύ ωραία και ελπίζω να κάπως να δώσω μια αφορμή στους ανθρώπους να βάλουν μετά από αυτό το podcast στο YouTube κάτι με τη φωνή της κάλλας καλή επιτυχία στην ταινία καλή επιτυχία σε σένα καλή επιτυχία και στη λυρική ευχαριστούμε πολύ όλοι μαζί okay. oh, oh. το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένα. Αυτή ήταν Μαρία.